Κανένα έλεος για αυτά τα σκυλιά. Ο στάθηκε πάνω από τους δεμένους αχμαλώτους. Τα μάτια τους ήταν δεμένα επίσης με ένα πανί. Πρέπει να υποστούν τη χειρότερη τιμωρία που μπορεί να φανταστεί κανείς. Για να μην μπει κανείς άλλος στον πειρασμό να μιμηθεί τη δηλία τους. Γραβιές συνένεσης υψώθηκαν από το στρατό. Ο σήκωσε το χέρι για να καταλαγιάσει το θόρυβο. «Εσείς, άνδρες, με γνωρίζετε. Θα δεχτείτε την τιμωρία που θα προτείνω». Χίλιες φωνές φώναξαν «Ναι». «Χωρίς καμία διαμαρτυρία. Χωρίς υπεκφυγές». Όλοι ορκίστηκαν ότι θα συμφωνήσουν με την ποινή του διευναίκη. Από το γύλοφο πίσω από το τείχος ο Λεωνίδας Κήπης, ανάμεσά τους ο Πολύνικος ο Αλφαιός και ο Μάρονας παρακολουθούσαν τα τεκτενόμενα. Κάθε ήχο σταμάτησε, εκτός από τον άνεμο. Ο Δινέκης πλησίασε τους γονατισμένους εχμαλότους και τους έβγαλε το πανί από τα μάτια. Η λεπίδα του ξίφους του έκοψε τα δεσμά τους. Μουγκριτά από δοκιμασίας αντίχησαν από παντού. Η λιποταξία μπροστά στον εχθρό, τιμωρούνταν με θάνατο. Πόσοι θα το καγαν ακόμη, αν αυτοί οι προδότες γλίττωναν τη ζωή τους. Όλος ο στρατός θα διαλυόταν. Ο δυθύραμβος μόνο από όλους τους συμμάχους φαινόταν να μαντεύει την πρόθεση του διηνέκη. Πήγε δίπλα στο σπαρτιάτη, της, σήκωσε το σπαθί του για να σοπάσουν οι άντρες του, ώστε να μπορεί να μιλήσει ο διηνέκης. Περιφρόνω το αίσθημα της αυτοπροστασίας που κατέλαβε αυτούς τους δηλούς χθες το βράδυ, ο διηνέκης απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους συμμάχους. Αλλά πιο πολύ μισό αυτό το πάθος σύντροφοι που συγκλονίζει εσάς έδειξε τους αιχμαλώτους που ήταν γονατισμένοι μπρός του. «Αυτοί οι άνδρες που τους αποκαλείται δηλού σήμερα, πολέμησαν στο πλευρό σας χθες. Ίσως με περισσότερη γενναιότητα από σας. «Αμφιβάλλω γι' αυτό», φώναξε κάποιος. Ακολούθησαν περιφρονητικές εκφράσεις και κραυγές που ζητούσαν το θάνατο των φυγάδων. Ο δυναίκης περίμενε να κοπάσει οχλεγωγία. Στη δεν έχουμε ένα όνομα για αυτή την κατάσταση του νου στην οποία βρίσκεστε τώρα, αδέλφια. Τι λέμε κατάληψη. Σημαίνει την κατάσταση του φόβου ή του θυμού που αποδιοργανώνει το στρατό και τον μετατρέπει σε όχλο. Έκανε μερικά βήματα προς τα πίσω. Το σπαθί του έδειξε τους αιχμαλώτους στο έδαφο. Ναι. Αυτοί άνθρωποι τόσκασαν χθε βράδυ. Εσείς όμως, τι κάνατε. Θα σας πω εγώ. «Ξεαγρυπνήσατε όλοι σας. Γιατί παρακαλούσατε κρυφά μέσα σας. Ό,τι και αυτή. Η λεπίδα του ξίφους το έδειξε τους αξιολύπητους άνδρες στα πόδια του. «Όπως αυτή λαχταρούσατε γυναίκες και παιδιά. Όπως αυτή σκαρώνετε σχέδια να το σκάσετε και να ζήσετε». Φωνές διαμαρτυρίας που δοκίμασαν μερικοί να υψώσουν, κατέληξαν σε τραυλισμα μπροστά στο άγριο βλέμμα του βυναίκη και την αλήθεια που κι εγώ έκανα τις ίδιες σκέψεις. Όλη νύχτα ονειρευόμουν να το σκάσω. Το ίδιο έκανε κάθε αξιωματικός και κάθε λακεδαιμόνιος εδώ, συμπεριλαμβανωμένου και του Λεωνίδα. Οι άντρες παρέμειναν σιωπηλοί. «Ναι», φώναξε κάποιος. «Αλλά δεν το κάναμε. Μουρμουρητά επιδοκιμασίας ακούστηκαν. Σωστά, είπε σιγανά ο διεινέκης. Το βλέμμα του δεν κοιτούσε πια το στρατό. Στράφηκε σκληρό σε πέτρες στους τρεις αιχμαλώτους. Δεν το κάναμε. Κοίταξε τους φυγάδες για μια ατέλειωτη στιγμή και μετά έκανε προς τα πίσω, ώστε όλος ο στρατός να βλέπει τους τρεις άντρες κατά προτιμήτη του σπαθιού, αναμεσά τους. Αφήστε αυτούς τους τρεις ανθρώπους να ζήσουν. Αυτό που έκαναν θα τους κυνηγάς όλοι τους στη ζωή. Αφήστε τους να ξυπνούν κάθε πρωί κατά το βάρος της ατιμίας τους. Και να κοιμούνται κάθε βράδυ ντροπιασμένοι. Αυτή θα είναι η ποινή του θανάτου τους. Ένα ζωντανός θάνατος πολύ πιο πικορός από το ασήμαντο πραγματάκι που θα υποστούμε εμείς πριν δύσει ο ήλιος αύριο. Απομακρύνθηκε από τους τρεις άντρες και έφτασε στα όρια του συγκεντρωμένου στρατού από που μπορούσε να φύγει κανείς προς τη σωτηρία. «Ανοίξτε δρόμο». Τώρα οι φυγάδε άρχισαν να παρακαλούν. Ο πρώτο, ένα αμούστακο νεαρός γύρω στα είκοσι, είπε ότι το φτωχικό του υποστατικό βρισκόταν σε απόσταση λιγότερη από μισή εβδομάδα. Φοβήθηκε για την νεαρή του και το κοριτσάκι του, για το αδύναμου γονεί του. Το σκοτάδι τον έκανε να χάσει τα λογικά του, ομολόγησε. Αλλά τώρα μετανοούσε, ενώνοντα τα το δεμένα του χέρια παρακλητικά κοίταξε το διυναίκη και του θεσπείς. Παρακαλώ, σύντροφοι. Το ήταν της στιγμής. Πέρασε. Θα πολεμήσω σήμερα και κανείς δεν θα μπορέσει να εμφισβητήσει το θάρρος μου. Τώρα μπήκαν στη μέση και οι άλλοι δυο, που ήταν πάνω από 40, και άρχισαν να κάνουν μεγάλους όρκους, ότι κι αυτοί επίσης θα υπηρετούσαν με τιμή. Ο δυναίκη στάθηκε από πάνω τους. Άνοιξε δρόμο. Οι άνδρες παραμέρισαν και άνοιξαν δρόμο από όπου οι τρεις άνδρες θα περνούσαν με ασφάλεια, έξω από το σ «Άλλος κανείς», ακούστηκε προκλητική φωνή του διθυράμβου προς τους πολεμιστές, Ποιος άλλος θέλει να πάει βολτήτσα. Ας φύγει από την πίσω πόρτα αυτή τη στιγμή, αλλιώς ας το βουλώσει μέχρι να πάει στον Άδη». Σίγουρα κανένα θεάμα κατά κάτω από τον ουρανό δεν ήταν πιο εκτρό ή πιο ατιματικό, καθώς αυτοί άφλοι προχωρούσαν σκυφτοί με βήμα αργό τηλεοφόρο της ντροπής ανάμεσα στις ηρές των σιωπηλών συντρόφων τους. Κοίταξα. Τα πρόσωπα των στρατιωτών, ο κακός εννοούμενος θυμός που ζητούσε το αίμα των φυγάδων, είχε εξαφανιστεί. Τη θέση του είχε πάρει μια εξαγνιστική χωρίς ντροπή, Η φτηνή και υποκριτική οργή που ήθελε να ξεσπάσει πάνω στους φυγάδες είχε στραφεί ενάντια στον εαυτό τους μετά την παρέμβαση του διηναίκη και αυτή η οργή που είχε ανάψει πάλι μέσα στο καμίνη της καρδιάς κάθε άντρα, μετατρεπόταν σε τόσο μεγάλη ντροπή που ο ίδιος ο θάνατος έμοιαζε παιχνιδάκι μπροστά της. Ο Δυναϊκής έκανε στροφή και σκαρφάλωσε πάλι στο ύψωμα, καθώς μας πλησίαζε εμένα και τον Αλέξανδρο. Τον σταμάτησε ένας κυρίτης αξιωματικός. Φάρπαξε το χέρι του στα δικά του. Αυτό που έκανες Δυναϊκή ήταν υπέροχο. Δρόπιασες όλο το στρατό. Κανείς δεν θα τολμήσει να υποχωρήσει από αυτή τη βρωμιά τώρα. Το πρόσωπο το θέντη μου που κάθε άλλο παρά ευχαρίστηση έδειχνε, σκοτίνιασε, θερής και φορούσε μια μάσκα λύπης. Κοιτάξε πάλι τους τρεις αχρίους πέφευγαν να σώσουν την άπλια ζωή τους. Αυτοί μπάσταρδοι έκαναν το καθήκον τους χθες όλη μέρα. Τους λυπάμαι όλη μου την καρδιά. Οι εγκληματίες είχαν φτάσει πια στην άκρη του δρόμου της ατίμωσης. Εκεί ο δεύτερος άντρας αυτός που είχε εξευτελιστεί περισσότερο, γύρισε και φώναξε στο στρετό. «Η Λίθιοι, θα πεθάνετε όλοι, να πάτε να γαμηθείτε όλοι σας και να είστε καταραμένοι». Και, γελώντας με κακία, εξαφανίστηκε πίσω από την πλαγιά, ακολουθούμενος από τους συντρόφους του που κοίταζαν συνέχεια πίσω τους σαν κοπρόσκυλα. «Ο Λεωνίδας... Έδωσε αμέσως μια διαταγή στον πολέμαρχο Δαρκυλίδα που τη μεταβίβασε στους αξιωματικούς της κοπιάς. Δεν θα έβαζαν πια φρουρούς τα μετώπισθεν. Δεν θα έπαιρναν πια καμία μέρημνα για να προλάβουν άλλες λιποτεξίες. Με μια κραυγή οι άνδρες διαλύθηκαν και ξαναπήγαν στις θέσεις τους. Ο Δίνα εκείς είχε φτάσει τώρα εκεί που ο Αλέξανδρος κι εγώ περιμέναμε μαζί με τον Κόκορα. Ο αξιωματικός των Σκυρητών ήταν ένας άνδρας που τον έλεγαν λαχίδι, αδελφός των επωνομαζομένων κυνηγός σκυλού. Θα δώσει αυτό τον αχρίο σε μένα, φίλε, ο δινέκης, έδειξε τον κόκορα. Είναι ένας μπάσταρδος ανυψιός μου, θα του κόψω το λαρίγκι με τα ίδια μου τα χέρια. Κεφάλαιο 29ο Η μεγαλειότητά του γνωρίζει καλύτερα από μένα τις λεπτομέρειες της συνωμοσίας που είχε ως αποτέλεσμα να προδοθούν οι σύμμαχοι. Ξέρει δηλαδή ποιος από τους κατοίκους της Μιλίδας ήταν ο προδότης που πληροφόρησε τους διοικητές της μεγαλειότητάς του για την ύπαρξη του ορεινού μονοπατιού από το οποίο θα μπορούσαν να περικυκλωθούν οι θερμοπύλες, και ποια αμοιβή πήρα αυτός ο εγκληματίας από το θησαυροφυλάκιο της Περσίας. Οι Έλληνες είχαν τις πρώτες ενδείξεις αυτής της φοβερής πληροφορίας από τους Ιωανούς που πήραν το πρωινό της δεύτερης μέρας του πολέμου που ενισχύθηκαν ακόμη πιο πολύ. Από τι φήμε και τι αναφορέ των λιποτακτών κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Τελικά, επιβεβαιώθηκαν από αυτόπτε μάρτυρε το βράδυ τη έκτη και τελευταία ημέρα που κράτησαν οι σύμμαχοι το πέρασμα των θερμοπυλών. Ένα ευγενή του εχθρού είχε προσχωρήσει στι ελληνικέ γραμμέ την ώρα που άλλαζε η πρώτη σκοπιά. Δυο ώρε περίπου μετά την πάυση των εχθροπραξιών συστήθηκε ω τη ραστη από την κήμη. Μια πόλη της Μικραστασίας που διεκούσε χίλιους άντρες στις στρατολογημένε δυνάμεις αυτής της χώρας, αυτός ο πρίγκιπας ήταν ο ψηλότερος, ο ωραιότερος και ο πιο υπέροχα από όλους όσους είχαν αποσκερτήσει μέχρι τώρα. Μίλησε στους παρευρισκομένους άπτες τα ελληνικά. Η γυναίκα του ήταν η Ελένη από την Αλικαρνασό, είπε. Αυτό και η τιμή ήταν που τον ώθησαν να προσχωρήσει στις γραμμές των συμμάχων. Πληροφόρησε το Σπαρτιάτη, βασιλιά, ότι ήταν παρών στη σκηνή του ξέρξε εκείνο το βράδυ, όταν ο προδότης του οποίου το όνομα γνωρίζω, αλλά να το επαναλάβω, είχε έρθει να ζητήσει την αμοιβή που πρόσφερε η μεγαλειότητά του και να θέσει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες του, οδηγώντας τα περσικά στρατεύματα μέσα από το μυστικό μονοπάτι. «Ευγενής τη συνέχισε την αναφορά του λέγοντας, ότι ήταν παρόν την ώρα που η μεγαλειότητά του έδινε τι διαταγέ τη κινητοποίηση και τη συγκέντρωση των περσικών ταγμάτων. Οι αθάνατοι που οι απολύες του είχαν αναπληρωθεί και αριθμούσαν πάλι δέκα χιλιάδε όπω πάντα, είχαν ξεκινήσει λίγο πριν την ώρα που τα λιχνάρια κάτω από τη διοίκηση του στρατηγού του Σιδάρνη. Εκείνη τη στιγμή ήταν στο δρόμο, οδηγούμενοι από τον Προδότη, θα βρίσκονταν στα μετώπιστε των Έτοιμοι να επιτεθούν την αυγή. Η μεγαλειότητά του, γνωρίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε αυτή η προδοσία στους Έλληνες, ίσω ξεφνιαστεί από τη σύσσωμη αντίδρασή τους, στην έγκαιρη και προσδόκητη προειδοποίηση του άρχοντα Τυραστιάδη. Δεν τον πίστεψαν. Νόμισαν ότι είναι κόλπο. Μια τόσο παραλόγη απάντηση. Δες να ξεγελάσουν τον εαυτό τους. Μπορεί να αποδοθεί όχι μόνο στην κούραση και στην απελπισία που είχε κυριεύσει τις καρδιές των συμμάχων, αλλά και στη διέγερση και στην περιφρόνηση του θανάτου που είναι, σαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, η κορώνα και τα γράμματα. Την πρώτη μέρα του πολέμου είχαν συμβεί πράξεις απίστευτης ανδρείας και ηρωισμού. Η δεύτερη άρχισε να δημιουργεί πράγματα και θάματα, αλλά το εκπληκτικότερο απ' όλα. Ήταν το γεγονός της επιβίωσης. Πόσες φορές μέσα στο μακελιό των προηγούμενων 48 οκτώ ωρών καθε πολεμιστής δεν ήρθαν αντιμέτωπος με το θάνατο. Κι όμως, ακόμα ζούσε. Πόσες φορές οι υπεράριθμες μάζες του εχθρού δεν επιτέθηκαν στους συμμάχους μας σύγκριτη δύναμη και γενναιότητα. Κι όμως, το μέτωπο είχε κρατήσει. Τρεις φορές εκείνη τη δεύτερη μέρα οι γραμμέ των υπερασπιστών κόντεψε να υποχωρήσουν. Η μεγαλειότητά του είδε τι έγινε λίγο πριν πέσει νύχτα, όταν το ίδιο το τείχος γκρεμίστηκε, και οι μυριάδες της αυτοκρατορίας σκαρφάλωναν στις πέτρες του βγάζοντας τριαμβευτικές κραυγές. Κι όμως το τείχος κράτησε, το πέρασμα δεν έπεσε. Όλη την ημέρα τη δεύτερη του πολέμου οι στόλοι είχαν συγκρουστεί στη σκιάθο, όπω ακριβώ οι στρατοί στι θερμοπύλε. Κάτω από του βράχου του Αρτεμισίου, τα καράβια σφυροκοπούσανε το ένα το άλλο, οδηγώντα το ριχάλ κοινοκουπί ενάντια στο ενισχυμένο ξύλο, όπω τα δέρφια του μάχονταν ματσάλι ενάντια σε ατσάλι στην ξηρά. Οι περασπιστέ των στενών έβλεπαν τα πλοία που καίγονται, πυκνού καπνού στον ορίζοντα και ακόμα πιο κοντά τα επιπλέοντα κομμάτια από και ιστού σπασμένα κουπιά και πτώματα εναυτών που ξέβραζε το ρεύμα στην ακτή θαρείς και Έλληνες και Πέρσες δεν αντιμάχονταν πια αλλά και οι δυο πλευρές είχαν κάνει μια διαστραμμένη συμμαχία που σκοπός της δεν ήταν ούτε η νίκη ούτε η σωτηρία αλλά να βάψουν κόκκινα τη γη και τον ωκεάνο με το αίμα τους οι ίδιοι οι θεοί την ημέρα δεν φέρθηκαν ως στη θέση τους Προσδίδοντα με τη μαρτυρία του έννοια στα γεγονότα που διαδραματίζονταν κάτω. Αντίθετα, έδειξαν έναν έκφραστο, ανίερο και επικριτικό πρόσωπο, άσπλαχνο και αδιάφορο. Η απόκριμνη πλαγιά του καλύδρωμου, που από κάτω τη γινότανε το μακελιό, φαινόταν έναν ενσαρκώνει πιότερο από όλα την έλλειψή του, στο δίχω χαρακτηριστικά πρόσωπο τη σιωπηλή του πέτρα. Κάθε πετούμενο είχε εξαφανιστεί. Ούτε ένα πράσινο βλασταράκι δεν υπήρχε στη γη. Ούτε στις ρογομές των βράχων ακόμα. Μόνο το χώμα έδειχνε μια στάλαση πόνια. Μόνο το βρώμικο ηγορό κατά το βήμα των πολεμιστών πρόσφερα ανακούφιση και αρρωγή. Τα πόδια των ανδρών βυθίζονταν μέσα του μέχρι τον αστράγαλο. Τα σερνάμενα πόδια του στόσκαβαν μέχρι τη μέση της κνήμης. Μετά... Έπεφθαν και οι ίδιοι πάνω του και πολεμούσαν από εκεί. Τα δάχτυλα αρπάζονταν από την κοκκινόμαυρη από το αίμα λάσπη. Τα πόδια στηρίζονταν πάνω της για να βοηθηθούν. Τα δόντια των ετοιμοθανάτων αμβρών. Τι δάγκων λέσκι κι να σκάψουν τους τάφους τους με τα ίδια του τα σαγόνια. Αγρότες που τα χέρια τους έπιαναν με ευχαρίστηση τους κούρου βόλους από χώμα των αγρών τους, και έτριβαν ανάμεσα τα δάχτυλά τους στην αεφορή γη που κάνει πλούσια τη συγκομιδή. Τώρα σέρνονταν με την κοιλιά σε αυτό το στήρο έδαφος, αρπάζονταν από πάνω του με τα κροδάχτυλά τους και σφάδαζαν πάνω του χωρίς ντροπή, αναζητώντας να τυλιχτούν με το μανδύα της γης και να προστατέψουν έτσι τη ράχη τους από τα νελέι το ατσάλι. Στους Έλληνες αρέσει πολύ να αγωνίζονται στις παλέστρες της Ελλάδας. Από τη στιγμή που ένα γόρι στέκει στα πόδια του, έρχεται στα χέρια με τους συντρόφους του. Γεμίζει άμμο μέσα στο σκάμα οι λάσπες από τις λακκούβες. Ωραία, οι Έλληνε πάλευαν σε λιγότερο ιερούς χώρους. Ο ποκάδος με τον οποίο έδρεχαν την άμμο δεν νερό. Αλλά αίμα, όπου το έπαθλο, ήταν ο θάνατος και η διατησία απέριπτε καθέτημα για να απαυλαεί οίκτο. Έβλεπε κανείς ξανά και ξανά στις μάχες της δεύτερης μέρας έναν Έλληνα πολεμιστή να μάχεται επί δύο ώρες συνέχεια, να αποσύρεται για δέκα λεπτά. Όχι για να φάει, αλλά για να πιει μόνο μια χούφτα νερό και μετά να επιστρέφει στη μάχη για άλλον ένα γύρο, δύο ώρων. Έβλεπε κανείς ξανά και ξανά έναν άντρα να δέχεται ένα χτύπημα που έσπαζε τα δόντια στα σαγόνια του ή έβγαζε το κόκαλο του ώμου του. Και όμως να μην πέφτει. Τη δεύτερη μέρα είδα τον Αλφαίο και τον Μάρονα. Έξω ολοθρεύουν έξι άνδρες του εχθρού τόσο γρήγορα. Στι δύο τελευταί υπέθαιναν, πριν το πρώτο ζευγάρι πέσει στο χώμα. Πόσο σκότωσαν εκείνη την ημέρα τα δύο αδέλφια. Πενήντα. Εκατό. Ο εχθρός θα χρειαζόταν περισσότερους από έναν αχιλέα για να τους νικήσει. Όχι μόνο λόγω της δύναμης και της επιδεξιότητάς τους αλλά και επειδή ήταν δύο που πολεμούσαν με μία μόνο καρδιά. Όλη μέρα οι περασπιστέ της μεγαλειότητας του ορμούσαν κατά κύματα χωρίς διακοπή, έτσι ώστε ήταν αδύνατο να ξεχωρίσεις το ένα έθνος από το άλλο τη μία ήπειρο από την άλλη. Η ένα των δυνάμεων που οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν την πρώτη μέρα δεν ήταν πλέον δυνατή. Οι ομάδες αρνούνται από μόνες να εγκατελείψουν τη γραμμή. Βοηθητικοί και οι πειρέτες έπαιρναν τα όπλα των σκοτωμένων και έμπαιναν στη θέση τους για να συμπληρώσουν το κενό. Οι άνδρες δεν έχαναν πλέον στιγμή για να στιευτούν ή να πειράξουν ο ένας τον άλλο για την αντρία ή την περηφάνια του. Ούτε άφηναν την καρδιά του να πλημμυρίσει απ' τη χαρά του φριαμβού. Τώρα, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, έπεφτε ένα πλώς λέξη. Στου όρού των αχρήστων. Στο προκάλημα του τείχους, σε κάθε τρύπα της ανασκαμμένης γης, έβλεπε κανείς ομάδες πολεμιστών τσακισμένων από την κούραση και την απελπισία. Οκτώ ή δέκα, δώδεκα ή είκοσι, να μένουν εκεί όπου είχαν πέσει, ακίνητοι από τον τρόμο και τη θλίψη. Ούτε μιλούσαν, ούτε κουνιούνταν. Μόνο τα μάτια του καθενός. Κοιτάζαν χωρίς να βλέπουν το βασίλειο του δικού του του τρόμου. Η ζωή είχε γίνει μια σύραγγα που τα τυχωματά της ήτανε θάνατος και από που δεν υπήρχε ελπίδα διαφυγής ή απελευθέρωσης. Ο ουρανός δεν υπήρχε πια, ο το ήλιος και τα αστέρια. Το μόνο που έμενε ήταν η γη, ένα σκαμμένο χώμα που θα ρίσκε και ροφυλακτούσε στα πόδια κάθε πολεμιστή. Να δεχτεί τα βγαλμένα τους πλάχνα, τα σπασμένα του κόκαλα το αίμα του, τη ζωή του. Το χώμα τον εσκέπαζε από όλε τις μεριές. Ήταν στα αυτιά και στα ρουθούνια του, στα μάτια και στο λαιμό του, κάτω από τα νύχια του και στις πτυχέ των πλευρών του. Κάλυπτε τον υδρότα και το αλάτι των μαλλιών του. Το έφτυνε από τα πνευμόνια του και το φυσούσε σαν μίξα από τη μύτη του. Υπάρχει ένα μυστικό που όλοι το γνωρίζουν. Τόσο προσωπικό που κανείς δεν τολμά να το πει εκτός ίσως από κάποιους συντρόφους που πιο πολύ από αδέλφια, από τις δοκιμασίες που μοιράζονται στον πόλεμο. Είναι η επίγνωση εκατό και πάνω πράξεων που φανερώνουν τη δηλία του. Τα μικρά εκείνα πράγματα που δεν βλέπει κανείς. Ο σύντροφος που πέφτει και φωνάζει βοήθεια. Μήπως τον προσπέρασε. Μήπως διάλεξα να σώσω το δικό μου τομάρι από το δικό του. Αυτό ήταν το έγκλημά μου για το οποίο κατηγορώ τον εαυτό μου στο δικαστήριο της καρδιάς μου. Και εκεί καταδίκασα τον εαυτό μου ως ένοχο. Το μόνο που θέλει ο άντρας είναι να ζήσει. Αυτό πάνω απ' όλα. Να μην σταματήσει να αναπνέει. Να επιβιώνει. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το αρχαίγωνα ένστικτο της επιβίωσης, ακόμα και ανάγκη του αίματος που αισθάνονται όλοι και όλα κάτω από τον ουρανό, Τόσο τα ζωά όσο και οι άνθρωποι. Ακόμα και αυτό μπορεί να φθαρεί από την κούραση και τον υπερβολικό τρόμο. Ένα είδο θάρρου κυριεύει την καρδιά, που δεν είναι θάρρο, αλλά απελπισία, και ούτε ακριβώ απελπισία. Αλλά μια φοβερή διέγερση. Εκείνη τη δεύτερη μέρα οι άντρε ξεπέρασαν τον εαυτό του. Θαραλέα κατορθώματα που έκαναν την καρδιά να σταματά, έπεφταν σαν βροχή από τον ουρανό, και εκείνοι που τα έπραταν, δεν μπορούσαν καν να τα θυμηθούν, ούτε να πούν με βεβαιότητα ότι οι δράστε ήταν εκείνοι. Ήδε ένα βοηθητικό των φλιασίων, παιδί ακόμα, να αρπάζει τα όπλα του αφέντη του και να ορμά στη μάχη. Πριν προλάβει να δώσει έστω και ένα χτύπημα, ένα περσικό δόρι του τσάκισε το καλάμι διαπερνώντας το κόκαλο. Ένα σύντροφο του έτρεξε στο νεαρό να δέσει την αρτηρία του που αιμοραγούσε και να τον σύρει ένα ασφαλέ Ο Χτύπησε το σωτήρα του με το πλατή μέρο του σπαθιού του, και το κοντάρι του στα δεκανίκη κατάφερε να σηκωθεί στα γόνετα, μέσα στο κέντρο τη μάχη, από όπου συνέχισε να πετσοκόβει τον εχθρό, μέχρι που χάθηκε. Άλλοι βοηθητικοί και υπηρέτες πάλι, άρπαξαν σιδερένιους πασάλους και ανυπόδητοι και άοπλοι, σκαρφάλωσαν στην πλάγιά του βουνού πάνω από τα στενά, όπου έμπηξαν τις φίνες μέσα στις ρογμέ των βράχων, για να σιγουρέψουν τον εαυτό του. Από εκεί λοιπόν άρχισαν να εξφενδονίζουν πέτρες και βράχους πάνω στον εχθρό. Οι πέρσες τοξότες μετέτρεψαν εκείνα τα γόρια σε μαξιλαράκια για καρφίτσες. Τα κορμιά τους αιωρούνταν κρεμασμένα από τις φίνες ή τα δάχτυλα τους άνοιγαν, με αποτέλεσμα να πέσουν μέσα στη φωτιά της μάχης. Ο έμπορος Ελεφαντίνος περάτησε το προκαλήμά του και τρέξε να σώσει ένα από αυτά τα παιδιά που ζούσε ακόμη και κρεμόταν. Από ένα βράχος τα μάχης. Ένα περσικό βέλος διαπέρασε το λαιμό του ηλικιωμένου άντρα. Έπεσε τόσο γρήγορα που φάνηκε να εξαφανίζεται κατευθείαν μέσα στη γη. Πάνω από το σώμα του δόθηκαν σκληρές μάχες. Γιατί δεν ήταν ούτε βασιλιάς ούτε αξιωματικός. Μόνο ένας ξένος που φρόντιζε τις πληγές των νέων ανδρών και τους έκανε να γελούν. Με το «του πρόσεξ τούτο» είχε νυχτώσει σχεδόν. Οι Έλληνε παράπαιαν τόσο από τι απώλειε όσο και από την υπερβολική κούραση. Ενώ οι Πέρσες συνέχιζαν να ρίχνουν σε κούρα στου άντρε τη μάχη. Όσοι βρίσκονταν στα μετώπιστε του εχθρού, προχωρούσαν μπροστά και από τα χτυπήματα των αξιωματικών του. Αυτοί πάλι έσπροχναν με ζήλο του συντρόφου του, αναγκάζοντά του να προχωρούν εναντίον των Ελλήνων. Θυμάται η μεγαλειότητά του. Ένα ξαφνικό μπουρίνι ξέσπασε πάνω από τη θάλασσα. Η βροχή άρχισε να πέφτει σαν κατεράχτης. Εκείνη τη στιγμή τα περισσότερα όπλα των συμμάχων είχαν φθαρεί, εισπάσει. Οι πολεμιστές είχαν χαλάσει πάνω από δέκα κόντια ο καθένας. Ακόμη κανείς δεν φορούσε τη δική του ασπίδα που είχε διαλυθεί από ώρα. Υπεράσπιζε τον εαυτό του με την όγδοή ή η ένατη που είχε μαζέψει από κάτω. Ακόμα και το μικρό ξύφος των Σπαρτιατών είχε σπάσει, από τα πολλά χτυπήματα. Οι ατσάλινες λεπίδες κρατούσαν, αλλά τα χερούλια και είχαν καταστραφεί. Έβλεπες άντρες να πολεμούν με κομμάτια από σίδερο, να χτυπούν με σπασμένα μισά κοντάρια, χωρίς αχμές. Η στρατιά του εχθρού συνέχιζε να προχωρά μέσα από δεκάδες ανοίγματα του τείχους. Μόνο οι κι και παρέμεναν ακόμα μπροστά από μ Όλοι οι άλλοι σύμμαχοι πολεμούσαν πίσω από αυτό ή πάνω σε αυτό. Οι του εχθρού είχαν κατελάβει όλο το δρόμο από τα στενά και είχαν πλημμυρίσει το τρίγωνο μπροστά από το τείχος. Οι Σπαρτιάτες υποχώρησαν. Εγώ βρέθηκα δίπλα στον Αλέξανδρο πάνω στο τείχος να τραβώ τον έναν άντρα μετά τον άλλο πάνω, ενώ οι σύμμαχοι έριχναν βροχή τα δόρατα και τα σπασμένα κόντια. Πέτρες και βράχους, ακόμα και περικεφαλαίες και ασπίδες για να ανακόψουν την προέλασή του εχθρού. Οι σύμμαχοι έσπασαν και άρχισαν να παραπέουν. Υποχώρησαν άτακτα πενήντα, εκατό πόδια πέρα από το τείχος. Ακόμα και οι Σπαρτιάτες αποσύρθηκαν δίχως τάξη. Ο αφέντης μου, ο Πολύνικος, ο Αλφαιός και ο Μάρονας, εξουθενωμένοι από τα τραύματα και την εξάντληση. Ο εχθρός έσκυσε κυριολεκτικά τις πέτρες από την πρόσωψη του τείχους. Τώρα η παλίρεια των αναρρίθμιτων αντρών του ξεχύθηκε πάνω από τα ερήπια, κατέβηκε τα σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του τείχους, και βρέθηκε μπροστά στα προστάτευτα στρατόπεδα των συμμάχων. Η εξαφάνιση δεν απείχε πια πολύ, όταν για κάποιον ανεξήγει το λόγο ο εχθρός ενώ είχε την ίκη στα χέρια του, σταμάτησε φοβισμένος και δεν μπορούσε να βρει το κουράγιο να συνεχίσει τη σφαγή. Ο εχθρός υποχώρησε, κυριευμένος από έναν εντελώς αδικαιολόγητο φόβο. Ποια δύναμη κυριάρχησε στην καρδιά του και έκλεψε την ανδρία του. Κανεί δεν μπορεί να μαντέψει. Ίσως οι πολεμιστές της αυτοκρατορίας δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον επικείμενο θριαμβό τους. Ίσως πολεμούσαν πολλή ώρα μπροστά από το που οι αισθήσει τους δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι τελικά κατάφεραν να τον κρεμίσουν. Όπως και να έχει το πράγμα, ο αντίπαλος δίστασε για μια στιγμή. Μια αλόκοτη ακινησία επικράτησε στο πεδίο της μάχης. Ξάφνου, από τους ουρανούς ένα απόκοσμο μου γκριτό. Λες, και έβγαινε από τα λαρίγια πενήντα χιλιάδων ανθρώπων. Έσκισε τους εθέρες. Οι τρίχες του λαιμού μου. Σηκώθηκαν όρθιες. Γύρισα προς τον Αλέξανδρο. Κι αυτός επίσης είχε πετρώσει. Σπεραλυμένος από τρόμο και δέο, όπω κάθε άνδρα, στο πεδίο τη μάχης. Ένα κεραυνός, υπέρ του μεγαλείου, έπεσε πάνω στο πρόσωπο του καλύδρομου, άστραψε και βρόντισε, μεγάλοι βράχοι έπεσαν από το βουνό, καπνός και φιάφι γέμισαν τον αέρα. Η απόκοσμη κραυγή συνέχισε να ακούγεται, καρφώνοντας όλους του άνδρε στη θέση του, εκτός από το Λεωνίδα που βρέθηκε μπροστά με το ακόντιο ψηλά. Δύο Σωτήρα», η φωνή του βασιλιά ακούστηκε σαν κεραυνός, «Ελλάδα και ελευθερία». Φώναξε τον Πεάνα και ορμήσε πάνω στον εχθρό. Οι καρδιές των συμμάχων αναθάρισαν και άρχισαν την αντεπίθεση. Ο εχθρός κατέβηκε από το τείχος και υποχώρησε πανικόβλητος μπροστά σε αυτό το θεϊκό σημάδι. Βρέθηκα πάλι πάνω στις λίες βγαλμένες πέτρες του. Να εκτοξεύω ένα κοντάρι μετά το άλλο πάνω στου αμέτρητου Πέρσε και Βακτρίου, Μύδους και Ιλυριού, Λίδους και Αιγύπτιους πέτρεχαν να γλιτώσουν. Τα μάτια τη μεγαλειότητάς του μπορούν να πιστοποιήσουν το φοβερό μακελιό που ακολούθησε. Καιθώ οι πρώτε σειρέ των Περσών έκαναν στροφή πανικόβλητε, οι βουρδουλιέ πέτρογαν οι άντρε της οπισθοφυλακής του ανάγκαζαν να σπρώχνουν τους συντρόφου του προ τα εμπρό. Όπως δύο κύματα που τώρα πάει να σκάσει στην ακτή μπροστά στην καταιγίδα και τ' άλλο γυρίζοντας πάλι στο πέλαγο κατεβαίνει από την απότομη παραλία, συγκρούονται και σβήνουν το ένα το άλλο μέσα σε ένα σύννεφο αφρών και ψεκάδων. Το ίδιο συνέβη και με τους στρατούς της αυτοκρατορίας καθώς η μία δύναμη έπεσε πάνω στην άλλη, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν χιλιάδες άνδρες του εχθρού που παγιδεύτηκαν μέσα στη δίνη της». Ο Λεωνίδας είχε πει στους συμμάχους να χτίσουν ένα δεύτερο τείχος. Ένα τείχος από περσικά κορμιά. Αυτό ακριβώς έγινε τώρα. Ο εχθρός εξολοθρευόταν τόσο μαζικά, που κανένας πολεμιστής των συμμάχων δεν πατούσε στη γη. Περπατούσαν πάνω σε πτώματα. Σε πτώματα επιπτωμάτων. Οι Έλληνες πρόμαχες έβλεπαν καθαρά τον εχθρό να το βάζει τα πόδια κάτω από τα χτυπήματα των ανδρών της οπισθοφυλακής που ήθελε να τους αναγκάσουν να προχωρήσουν, σκοτώνοντας με δόρατα και σπαθιά τους συντρόφους τους που προσπαθούσαν να τους σκάσουν σαν τρελοί. Δεκάδες, εκατοντάδες άνδρες έπεσαν στη θάλασσα, και είδα τις πρώτες σειρές των σπαρτιάτων να σκερφελώνουν στην κυριολεξία στο τείχος των περσικών πτωμάτων με τη βοήθεια των συντρόφων της πίσω σειράς για να περάσουν από πάνω. Ξαφνού οι σόροι των νεκρών τελείωσαν. Μια πλημμύρα από κορμιά ξεχύθηκε. Στα στενά οι σύμμαχοι άρχισαν να υποχώρουν προς τις ώρους των νεκρών, σκαρφαλώνοντα την ολυστήρη πλαγιά που σχημάτιζαν τα πτώματα. Τούτα πάλι αυξάνονταν από μόνα τους, καθώς παρασυρμένα από το ίδιο τους το βάρος έπεφταν με μεγάλη δύναμη πάνω στους πέρσες, παναγκάζονταν να οπισθοχωρήσουν στον δρόμο για την τραχήνα. Τόσο αλόκοτο ήταν τούτο το, το, το, το, το θέαμα, που οι Έλληνες πολεμιστές που δεν διοικούνταν πια από κανέναν παρά από το ενστικτό τους σταμάτησαν εκεί που ήταν διακόπτοντας την προέλασή τους. Κοίταζαν μεβαίως τον εχθρό να χάνεται σαν μέτρη τους αριθμούς. Εκείνη η τρομακτική σάρκινη χιονοστιβάδα τους κατάπινε και τους εξαφάνιζε από προσώπου γης. Όταν οι σύμμαχοι συγκεντρώθηκαν τη νύχτα, ξαναθυμήθηκαν το σημάδι και είπαν ότι ήταν σίγουρα επέμβαση των Θεών. Ο Ευγενής Τηραστειάδης στεκόταν δίπλα στο Λεωνίδα, μπροστά στους συγκεντρωμένους Έλληνες, προσπαθώντας να τους πείσει να κάνουν αυτό, που ήταν φανερό, ποθούσε η καρδιά του, να υποχωρήσουν, να αποσυρθούν, να φύγουν από εκεί. Ο Ευγενής επανέλαβε την αναφορά του ότι δέκα χιλιάδες αθάνατοι εκείνοι ακριβώς τη στιγμή προχωρούσαν στο μονοπάτι του βουνού για να περικυκλώσουν τους συμμάχους. Λιγότεροι από χίλια Έλληνες ήταν ακόμα ικανοί να αντισταθούν. Τι έλπιζαν να κάνουν εναντίον ενός στρετού που ήταν εννιά φορές μεγαλύτερος από το δικό τους από τη στιγμή που θα τους χτυπούσε από πίσω. Ενώ ένας αριθμός αντρών χίλιες φορές μεγαλύτερος θα επετίθετο από μπροστά. Όμως ήταν τόση διέγερση των συμμάχων από το τελευταίο σημάδι που δεν τον άκουσαν καν, ούτε του έδωσαν καμία σημασία. Στη συγκέντρωση υπήρχαν πολλοί σκεπτικιστές και αγνωστικιστές, οι οποίοι αμφέβαλαν και περιφρονούσαν ακόμα τους θεούς. Οι ίδιοι αυτοί οι άντρες τώρα έκαναν μεγάλους όρκους και δήλωναν ότι εκείνος ο κεραυνός από τον ουρανό και από οκος μικραυυυγή που τον συνόδευε δεν ήταν τίποτα άλλο από την πολεμική κραυγή του ίδιου του Δία. Και άλλα ενθαρρυντικά νέα ήρθαν από το στόλο. Μια καταιγίδα που ξέσπασε ξαφνικά την προηγούμενη νύχτα κατέστρεψε 200 πολεμικά πλοία του εχθρού στη βόρεια Έβια. Το ένα πέμπτο του στόλου της μεγαλειότητάς του, ανέφερε Αθηναίος καπετάνιος Αυρώνιχος. Είχε χαθεί μαζί με όλο το πλήρωμα. Είχε δει τα να με τα ίδια του τα μάτια εκείνο το πρωί. Μήπως Και αυτό δεν ήταν δουλειά Θεού. Ο Λεονδιάδης, ο θηβαίος διοικητής, προχώρησε μπροστά, υποβοηθώντας και υποδαβλίζοντας την αναστάτωση. «Ποια ανθρώπινη δύναμη», ρώτησε. «μπορούσε να τα βάλει με την οργή του Θεού». «Να θυμάστε αδέλφια και σύμμαχοι». Ότι τα εννέα δέκατα του Περσικού στρατού έχουν στρατολογηθεί από διάφορα έθνη, παρά τη θέλησή τους με την απειλή του σπαθιού. Πώς θα καταφέρει ο Ξέρξης να τους κρατήσει στη γραμμή. Σας ζώα όπως σήμερα με το μαστίγιο. Πιστέψτε με άνδρες. Οι σύμμαχοι των Περσών έχουν σπάσει. Η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια απλώνονται σαν πανούκλα στο στρατόπεδό τους. Η λιποτεξία και ταρσία ευνοούν την ήττα. Αν μπορέσουμε και κρατήσουμε αύριο, αδέλφια, ο Ξέρξης θα βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση, που θα εναγκαστεί να βρει διέξοδο στη θάλασσα. Ο Ποσειδόνες ο Θελασσοσίστης έχει καταρακώσει την περηφάνεια των Περσών. Ίσως ο Θεός μειώσει πάλι το μεγεθός του. Οι Έλληνες ερεθισμένοι από το πάθος του Θηβαίου αρχηγού άρχισαν να βρίζουν τον διραστιάδη. Οι σύμμαχοι έπαιρναν όρκο ότι δεν ήταν αυτοί που κινδύνευαν, αλλά ο Ξέρξης και η μεγάλη του περιφάνια που είχε προκαλέσει την οργή των θεών. Δεν χρειάστηκε να κοιτάξω τον αφέντη μου για να διαβάσω την ψυχή του. Η αναστάτωση αυτή των συμμάχων ήταν κατάληψη. Ήταν τρέλα, όπως το ήξεραν και αυτοί που τα έλεγαν. Ακόμα και όταν έστρεφαν την οργή τους, που ήταν απόρρια της θλίψης και του τρόμου τους, κατά του ευγενή από την κίνη. Ο πρίγκιπας δέχτηκε τις προσβολές ή ο ενώ η θλίψεις σκοτίνιασε το ήδη σοβαρό πρόσωπό του. Ο Λεωνίδας έβαλε τέλος στη συγκέντρωση, αφού έδωσε οδηγίες σε κάθε σύνταγμα να στρέψει την προσοχή του στην επισκευή και στην επιδιόρθωση των όπλων Έστειλε τον Αθηναίο καπετάνιο Αυρώνιχο πίσω στο στόλο με διαταγέ να μεταφέρει στου διοικητέ του στόλου Ευρυβιάδη και Θεμιστοκλή όλα όσα είχε ακούσει και δει απόψε εδώ. Οι σύμμαχοι διαλύθηκαν αφήνοντας μόνους τους παρτιάτες και τον Ευγενήτη Ραστιάδη δίπλα στη φωτιά των διοικητών. Πολύ εντυπωσιακή βεβαίωση πίστης, Βασιλιά μου, είπε ο Ευγενής μετά από λίγο. Μια τόσο θερμή αγόρευση σίγουρα θα στηρίξει το θάρρος των αντρών σα. Για μια ώρα. Ώσπου το σκοτάδι και κούραση, να σβήσει το πάθος της στιγμής, και ο φόβος για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους να έλθει πάλι στην επιφάνεια, όπως είναι το σωστό, μέσα στις καρδιές τους. Ευγενής επανέλαβε με την αναφορά του για το βουνήσιο μονοπάτι και τους δέκα χιλιάδες. Είπε πως αν στα γεγονότα του της της ημέρας ήταν παρόν το χέρι των θεών, δεν ήταν από καλοσύνη. Επειδή ήθελαν να σώσουν τους Έλληνες υπερασπιστές, αλλά η διαστραμμένη άγνωστη θέλησή τους ήθελε να τους κάνει να χάσουν τη λογική τους. Σίγουρα, ένας διοικητής με την εξυπνάδα του Λεωνίδα θα το αντιλαμβανότανε αυτό. Το ίδιο καθαρά με εκείνον, αν σήκωνε το βλέμμα του στην απόκρημνη πλαγιά του καλύδρομου. Το έβλεπε λοιπόν επάνω στα βράχια». Τα σημάδια των αμέτρητων και αραυνών που εδώ και δεκάδες εκατοντάδες χρόνια κατά τη διάρκεια των περαθελάσιων καταιγίδων είχαν πλήξει αυτή τη μεγάλη προεξοχή. Ο Τηραστιάδης πίεσε πάλι τον Λεωνίδα και τους αξιωματικούς να δώσουν πίστη στα λόγια του. Ο Δήμος της συνέλευσης. Μπορεί να διάλεξε να μην τον πιστέψει. Μπορεί να τον κατήγγειλαν και να τον εκτελούσαν ακόμα ως κατάσκοπο. Η λογική τους μπορεί να ξεγελάστηκε και να μια πιο ευνοϊκή πρόοπτικη για το αύριο. Ο βασιλιάς και οι αξιωματικοί τους όμως δεν έπρεπε να επιτρέψουν στον εαυτό τους τέτοια πολυτέλεια. Πείτε, συνέχισε ο πέρσις, πως είμαι δολοπλόκος. Πιστέψτε πως με έστειλο ξέρξης. Πείτε πως η πρόθεσή μου εξυπηρετεί το δικό τους συμφέρον. Να σας επηρεάσω με δόνειο και ύπουλο τρόπο να εγκαταλείψετε το πέρασμα. Ας τα πιστεύετε όλα αυτά. Ωστόσο, η αναφορά μου είναι αληθινή. Οι αθάνατοι έρχονται. Θα φανούν το πρωί δέκα χιλιάδες δυνατοί άντρες στα των συμμάχων. Ο Ευγενής πήγε και στάθηκε μπροστά στο της Βασιλιά και του μίλησε με πάθος σαν άντρα προς άντρα. «Αυτή η μάχη στις Θερμοπύλες δεν θα είναι η αποφασιστική, βασιλιά μου. Αυτή η μάχη θα γίνει αργότερα πιο βαθιά στην Ελλάδα. Ίσως μπροστά στα τείχη των Αθηνών, ίσως στον Ισθμό ή στην Πελοπόννησο, κάτι από τις βουνοκορφές της ίδιας της Σπάρτης. Το ξέρεις αυτό» Κάθε διοικητής που ξέρει από εδάφη και τοπογραφία το γνωρίζει αυτό. Το έθνο σου σε χρειάζεται βασιλιά. Είσαι η ψυχή του στρατού του. Ίσως πεις ότι ο βασιλιάς της λέει και δαίμονας δεν αποσύρεται ποτέ. Όμως, η αμβρία πρέπει να συνοδεύεται από σοφία. Διαφορετικά είναι άχρηστη. Αναλογήσου ότι έχετε κατεφέρει ήδη εσύ και άντρα σου στις θερμοπύλες. Η φήμη που κερδίσατε στις έξι αυτές μέρες θα ζήσει για πάντα μην να ζητάς το θάνατο για το θάνατο, ούτε να εκπληρώσεις μια μάταιη προφητεία. Ζήσε, βασιλιά, και πολέμησε άλλη μέρα. Μια άλλη μέρα μόνο το στρατό στο πλευρό σου. Μια άλλη μέρα που η νίκη, η αποφασιστική νίκη, θα είναι δική σου. Ο Πέρσης έδειξε τους αξιωματικούς που είχαν μαζευτεί στο φω της φωτιάς του Συμβουλίου, ο πολέμαρχος Δαρκυλίδας, η υπής Πολύνικος και δωριαίας, οι ενωμοτάρχες και οι πολεμιστές, αλφεός και μάρονας και αφέντης μου. Σε εικετεύω, βασιλιά. Προφύλαξα αυτούς τους άμβρες, το άνθος της λακεδέμονας, για να δώσεις τη ζωή τους μια άλλη μέρα. Σώσε τον εαυτό σου για εκείνη την ώρα. Απόδειξες την αντρία σου, βασιλιά μου. Τώρα σε εξορκίζω. Δείξε τη σοφροσύνη σου. Αποτραβήξου τώρα. Φύγε εσύ και άνδρε σου, όσο μπορείτε ακόμα. Βιβλίο 7. Λεωνίδας Κεφάλαιο 30. Η ομάδα που ξεκίνησε, με σκοπό να εισβάλλει στη σκηνή της μεγαλειότητας του, αποτελούνταν από 11 άτομα. Ο Λεωνίδας αρνήθηκε να διακινδυνεύσει τη ζωή περισσότερων ανδρών. Θεωρούσε μάλιστα ότι ήταν πολύ σε σχέση με του 108 πολεμιστέ που απέμεναν ακόμα από του 300 Υιους και ήταν σε θέση να πολεμήσουν. Αρκέστηκε να συμπεριλάβει μόνο πέντε ομοίου, και αυτό για να προσδώσει αξιοπιστία στην ομάδα. Αρχηγός θα ήταν ο Δινέκη, όσο ικανότερος διοικητής μικρής μονάδα. Ο Πολυνικό και ο Δωριέα συμπεριλήφθηκαν για την ταχύτητα και την παλικαριά του, όπω και ο Αλέξανδρος παρά τι αντιρρήσει του Λεωνίδα που ήθελε να τον σώσει για να πολεμήσει μαζί με τον ευθέντι μου. Ως διάδα θα έρχονταν επίσης οι σκυρίτες, κυνηγός και ελαχίδες. Ήταν βουνίσκοι, ήξεραν να σκαρφαλώνουν στα απόκρημνα βουνά. Ως φεραίας θα χρησιμεύει για οδηγό στην απότομη πλεγιά του καλλιδρόμου, ενώ ο κόκόρας θα έδειχνε το δρόμο για το στρατόπεδο του εχθρού. Ο αυτόχηρας και εγώ μπήκαμε στην ομάδα για να συντρέξουμε το Διυναίκη και τον Αλέξανδρο και να αυξήσουμε με το δόρυ και το τόξο την επιθετική μα δύναμη. Ο τελευταίος παρτιάτης ήταν ο Τελαμόνας, ένα πυγμάχο του συντάγματος της Αγριελιάς. Μετά τον Πολυνικό και τον Δωριέα, ήταν ο ταχύτερος των Τριακοσίων και ο μόνος που δεν είχε σοβαρά τραύματα. Ο διθύρωμβος κρυβόταν πίσω από αυτό το σχέδιο. Το είχε συλλάβει μόνος του, χωρί να παρακινηθεί από τον κόκορα, τον οποίον ο Αφέντης μου δεν εκτέλεσε τελικά. Αλλά αντίθετα, τον διέταξε να παραμείνει στο στρατόπεδο όλη τη δεύτερη μέρα για να φροντίζει του τραυματίες, να επισκευάζει και να αντικαθιστά τα, τα όπλα. Ο Δεθύρεμβος είχε προσπαθήσει σκληρά να πείσει το Λεωνίδα για αυτή την επιχείρηση, και τώρα απογοητευμένος, που δεν συμμετείχε στην ομάδα, εύχονται να τα πάει καλά. Η παγωνιά της νύχτας είχε απλωθεί πάνω από το στρατόπεδο, όπως είχε προβλέψει ο Ευγενής τυραστιάδης, ο φόβος είχε κυριέψει τους συμμάχους, βρίσκονταν στα πρόθυρα του τρόμου και του πανικού. Ο Δεθύρεμβος κατάλαβε τις τη συνέβαινες της καρδιάς των ανδρών, Χρειάζονταν κάτι να αναπτερώσει τις ελπίδες τους εκείνη τη νύχτα. Κάποια προσδοκία που θα τους κρατούσα τους μέχρι το πρωί. Δεν είχε σημασία αν η επιχείρηση πετύχαινε ή όχι. Θα έστελνε απλώς μερικούς άνδρες έξω. Και αν πράγματι θα θέοι ήτανε με το μέρος μας σε αυτό το θέμα, έχει καλός. Ο δεθύρομβος χαμογέλασε και άρπαξε το χέρι του φέντη μου για να τον αποχαιρετήσει. Ο δυναίκης χώρισε την ομάδα σε δύο. Η μία Περιλάμβανε πέντε άνδρες με αρχηγό τον πολίνικο, Οι άλλοι έξι κάτω από τη δική του διοίκηση. Κάθε απόσπασμα θα σκαρφάλωνε ανεξάρτητα στην απόκριμνη πλάγιά. Θα προχωρούσε στο καλύδρομο μόνο του μέχρι το σημείο τη συνάντηση κάτω από τα βράχια της Τραχίνας. Αυτό έγινε για να αυξηθούν οι πιθανότητες σε περίπτωση ενέδρας ή σύλληψης. Μία τουλάχιστον ομάδα να χτυπήσει. Όταν οι άνδρες οπλίστηκαν και ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν, και οι δυο ομάδες παρουσιάστηκαν στο Λεωνίδα για τις τελικές διαταγές. Ο Βασιλιάς μίλησε μαζί τους ιδιαίτερως χωρίς να είναι παρόντες οι σύμμαχοι, αλλά ούτε και οι σπαρτιάδες αξιωματικοί. Είχε σηκωθεί ένας παγωμένος αέρας, ο ουρανός βροντούσε πάνω από την έδεια, το πρόσωπο του βουνού άχνο φαινόταν από πάνω, το μισοκριμένο φεγγάρι διακρινόταν που και που, μέσα από την ομίχλη που έπαιζε κυνηγητό με τον άνεμο. Ο Λεωνίδας πρόσφερε στις ομάδες κρασί από το προσωπικό του απόθεμα και έκανε σπονδί κρασί από το δικό του κύπελο. Απευθύνθηκε σε κάθε άντρα, όπως και στους βοηθούς, όχι με το όνομά του, αλλά με το παρατσούκλι του, ακόμα και με το χαϊδευτικό του. Αποκάλεσε το δωριαία μικρό λαγό, το όνομα που είχαν οι πίσω όταν ήταν παιδιά. Το δέκτονα δεν τον είπε κόκορα, αλλά κοκό και τον άγγιξε με τριφερότητα στον νόμο. «Υπέγραψε τα χαρτιά της χειροφέτης σας, πληροφόρησε ο Βασιλιάς τον Ήλιο. Θα είναι στο σάκο του ταχυδρόμου που φεύγει απόψε για τη λακεδαίμονα. Ελευθερώνουν εσένα όπως και την οικογένειά σου, αλλά και το μικρό σου γιο. Ήταν το μωρό που είχε σώσει δεσπιναρέτη εκείνη τη νύχτα από την κρυπτεία, το παιδί που η παρξί του έκανε το δινέκη σύμφωνα με τους νόμους της λακεδαίμονας, πατέραζοντος γιού, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί ανάμεσα στους 300. Ήους. Ήταν το παιδί που η ζωή του θα σήμαινε, το θάνατο του διενέκη, όπως και του Αλέξανδρου και του αυτόχυρα, λόγω του συνδέσμου που είχαν μαζί του. Και του δικού μου αίθισης, <Κι> αν το επιθυμείς, τα μάτια του Λεωνίδα αντάμωσαν του κόκορα στο φως της φωτιάς που κάπνιζε, μπορείς να αλλάξεις το όνομα με το οποίο ονομάζεται τώρα το μωρό σου. Ένα σπαρτιατικό όνομα, και όλοι ξέρουμε ότι δεν τρέφεις και μεγάλη αγάπη για τη φιλή μας. «Η δοτυχίδης, όπως θυμάστε», λέγονταν ο πατέρας του Κόκορα, «Οδελφός της Αρέτης, που είχε σκοτωθεί στη μάχη πριν χρόνια. Το όνομα που επέμενε, να δώσει η κυρά στο μωρό εκείνη τη νύχτα στην πίσω αυλή του συζητείου. ο «Είσαι ελεύθερος να δωσει η στο μωρο εκεινη τη νυχτα στην πισω αυλη του συζητειου εισαι ελευθερος να αποκαλεις το γιος σου με το μεσυνιακό του όνομα», είπε ο Λεωνίδας τον Κόκορα. «Αλλά πρέπει να μου το πεις τώρα, πριν σφραγίσω τα χαρτιά και τα στείλω». Είχα δει τον κόκορα να μαστιγώνεται και να τρώει ξυλάπυρες φορές, για σήμαν αφορμή στυλά και δαίμονα. Πότε όμως μέχρι τώρα δεν είχα δει τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα. «Δρέπομαι πολύ», είπε στο Λεωνίδα που απέσπασε αυτή την καλοσύνη με εκβιασμό. Κόκορας ίσχυσε το κορμί μπροστά στο βασιλιά. Είπε ότι το «Ιδωτυχίδης» ήταν ένα ευγενικό όνομα που με θα έφερε ο γιος του. Ο βασιλιάς κούνησε κατεφατικά το κεφάλι και έβαλε το χέρι του πατρικά στον ώμο του δέκτονα. Γύρισε πίσω ζωντανός απόψε κοκό και αύριο θα σε αφήσω να φύγεις. Πριν η ομάδα του διαινέκη προφτάσει να σκερφαλώσει τέσσερα στάδια πάνω από τους αλπινούς άρχισαν να πέφτουν χοντρές τάλες βροχής. Η ομελή πλαγιά έγινε δύσβατη. Η σύνθεση του εδάφους της ήταν από θαλασσινό πέτρωμα, ασβεστολυθικό και σαθρό. Όταν άρχισε η νεροποντή, η επιφάνεια έγινε σούπα. Ο σφαιρέας μπήκε μπροστά στο μοναδικό ανηφορικό μονοπάτι. Γρήγορα όμως έγινε φανερό, ότι είχε χάσει το δρόμο του στο σκοτάδι. Είχαμε βγει από το κυρίως μονοπάτι και παραδέρναμε σε ένα λαβύρινθο από κατσικόδρομους που διέσχιζαν την απόκρυμνη πλαγιά. «Η ομάδα... Συνέχισε το δρόμο πηγαίνοντας τα τυφλά μέσα στο σκοτάδι. Κάθε φορά που ανελάμβανε κάποιος να κάνει τον οδήγο, έδινε τα πράγματά τους στους άλλους που ακολουθούσαν εφορτωμένοι πίδε και όπλα. Κανείς δεν φορούσε περί κεφαλαία. Μόνο τα μάλινα καλύματα της κεφαλής που έγιναν μουσκεμα από τη βροχή. Επειδή δεν είχαν γη μπροστά, όλη η βροχή έπεφτε στα μάτια των ανδρών. Η ανάβαση γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη. Οι άντρες ανέβαιναν στηριγμένοι στις μύθες των ποδιών και στα χέρια, με το μαγούλο πάνω στη σαφρή επιφάνεια, ενώ παγωμένοι κατεράκτες κυλούσαν πάνω τους. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, δέχονταν και μια βροχή από λάσπη, καθώς πέτρες και βράχοι ξεκολούσαν από την επιφάνεια του βουνού, και όλα αυτά μέσα στο σκοτάδι, όσο για μένα το χτυπημένο μου πόδι είχε πιαστεί και με και γελές και μου είχαν χώσει ένα σκαλιστήρι μέσα στη σάρκα. Κάθε φορά που ανασηκονόμουν, Έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτόν το μη. Λίγο έλειψε να λιποθυμήσω από τον πόνο. Αλλά και ο δυναίκης υπέφερε πολύ το παλιό τραύμα από το αχίλλιο, Τον εμπόδιζε να σηκώσει το αριστερό του χέρι πάνω από το νόμο του. Ο δεξιός αστραβελός του δεν ελήγιζε. Και το κυριότερο. Η κόγχη του βγαλμένου ματιού του άρχισε πάλι να αιμορραγεί. Το νερό της βροχής ανακατεμένο με το μαύρο αίμα κυλούσε σαν ποτάμι πάνω στη γενιάδα του και στη δερμάτινη σπολάδα του. Έριξε μια λοξή ματιά στον αυτόχειρα, που οι πληγωμένοι του όμοι τον έκανε να σέρνεται σαφίδι με τα χέρια χαμηλά στα πλευρά του, και θ' στην κονή οροτοποιημένη, λασπομένη σαν πλαγιά. «Μα τους θεούς! Αυτή η φορά έχει τα χάλια της!» Η ομάδα έφτασε στην κορφή μετά από μία ώρα. «Είμαστε πάνω από την ομίχλη τώρα». Η βροχή κόπασε Ξάφνου η νύχτα ξαστέρωσε, αλλά φύσουσα αέρας και το κρύο ήταν τσουχτερό. Η θάλασσα μούγκριζε χίλια πόδια πιο κάτω. Αλλά σε βάθος ενός όγωδου του μιλίου σκεπαζόταν από την ομίχλη. Οι παρυφές της πέμμιαζαν με βαμβάκι, στραφτάλιζαν κάτω από ένα που ήθελε μόνο μια νύχτα ακόμα για να γεμίσει. Ξαφνος φαιρέας έκανε νόημα να σοπάσουμε. Η ομάδα έπεσε κάτω για να καλυφθεί. Ο περάνο στην απέναντι Ράχη γύρω στα τρία στάδια μακριά διακρινόταν ο θρόνος της μεγαλειότητάς του, από που είχε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες μέρες της μάχης. Οι πειρέτες διέλυαν την εξέδρα και τη σκηνή. «Να μαζεύουν. Για πού άραγε. Ίσως Τα χόρτασαν πια. Πάνε για το σπίτι. Η ομάδα κατέβηκε πιο κάτω σε ένα σκοτεινό σημείο, από που δεν ήταν ορατή. Ό,τι φορούσαν και κουβαλούσαν οι άνδρες ήταν μούσκιμα. Έστειψα ένα επίθεμα και το τύλιξα για το μάτι του αφέντη μου. «Τα μυαλά μου πρέπει να χύνονται μαζί με το αίμα», είπε. «Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς γιατί βρίσκομαι εδώ, σε αυτή τη γαμειμένη αποστολή. Έδωσε στους άντρες και άλλο κρασί για να ζεσταθούν και να καταλεγιάσει κάπως ο πόνος από τις διάφορες πληγές τους». «Ο αυτό Συνέχισε να ρίχνει λοξές ματιές στην απέναντι ράχη και στους Πέρσες υπηρέτες που χαλούσαν την εξέδρα του θέντι τους, από όπου παρακολουθούσε άνετα το θέαμα. Ο Ξέρξης πιστεύει ότι αύριο θα τελειώσουν όλα. Βάζω στήχημα. Θα τον δούμε καβάλα την αυγή στα στενά, να πολεμβάνει το του από κοντά. Η ράχη του βουνού ήταν πλατιά και επίπεδη. Με το σφαιρέα οδηγό η ομάδα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερο πρόβλημα την επόμενη μία ώρα, ακολουθώντας μονοπάτια αγρίων ζώων που φιδοσέρνονταν ανάμεσα σε θάμνου σουμάκι και αγριόχορτα της φωτιάς. Το μονοπάτι οδηγούσε στην ενδοχώρα, η θάλασσα δεν φαινότανε πια. Διασχίσαμε άλλες δύο ώρες. Επίτα φτάσαμε σε ένα κατεράχτη από του πολλούς που θρουφωτατούσαν τον ασοπό. «Έτσι τουλάχιστον, είπε ο μα. Ο δυναίκης μ' άγγεξε στον ώμο και μου έδειξε μία βουνοκορφή στο βορρά. Αυτή είναι η ήτη. Εκεί πάνω πέθανε ο Ηρακλής. Νομίζεις ότι θα μας βοηθήσει απόψε. Η ομάδα έφτασε σε μια δασόδη πλαγιά την οποία έπρεπε να σκαρφαλώσουμε σιγά σιγά. Ξαφνικά από τη λόχμη πιο πάνω ακούστηκε κάτι να σπάει. Μερικές φιγούρες πετάχτηκαν και χάθηκαν αμέσως απ' τα μάτια τα χέρια όλων Πήγαν μέσα στα όπλα τους. «Άντρες», ο θόρυβος από πάνω απομακρυνθήκε γρήγορα. «Ελάφια». Μέσα σε σένα χτύπη. Τα ζώα είχαν φτάσει και το μακριά. Σιωπή. Μόνο άνεμος τρύπωνε ανάμεσα από τις κορφές των δέντρων από πάνω μας. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το τυχαίο γεγονός έκανε την ομάδα να αναθαρίσει πολύ. Ο Αλέξανδρος καρφάλωσε μέχρι τη λόχμη. Το μέρος όπου είχαν βρει κατεφύγιο, τα λάφια ήταν στεγνό, πατημένο και ίσιο, εκεί που κάποτε υπήρχε χορτάρι. «Πιάσε το χορτάρι. Είναι ακόμα ζεστό. Ο σφαιρέας ετοιμάστηκε να κατουρίσει. Μη, τον σκούντησε ο Αλέξανδρος. Αλλιώς τα λάφια δεν θα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη φωλιά. «Και σένα, Κατούρα κάτω στην πλαγιά». Τον διαταξοδυναίκης, όσο παράξενο και φαίνεται εκείνο το όμορφο δασάκι, θύμιζε αστία σπιτιού. Τα φύγιο διατηρούσε ακόμα και τη μυρωδιά των ελαφιών, την οσμή του κυνηγιού από τα τομάρια τους, κι από την ομάδα δεν μίλησε. Όμως, όλοι στοιχηματίζω ότι έκαναν την ίδια σκέψη. Τι όμορφα που θα ήταν να ξαπλώσουν αμέσως εκεί σαν τα ελάφια και να κλείσουν τα μάτια. Να διώξουν από τα μέλη τους κάθε φόβο. Να ξεφύγουν έστω για μια στιγμή από την αρπάγη του τρόμου. Έχει καλό κυνήγι αυτό το μέρος, παρατήρησε. Εκείνα που πέρασαν από δίπλα μας τώρα, την αγριογούρουνα. Στοιχηματίζω ότι υπάρχουν αρκούντας εδώ πάνω. Ακόμα και λιοντάρια. Τα μάτια του δυναίκια άστραφταν, καθώς κοίταζε τον Αλέξανδρο. Θα έρθουμε κι εμείς για κυνήγι εδώ. Κάλλο φθινόπορο. Τι λες? Το τσεκισμένο πρόσωπο του νέου συσπάστηκε στην προσπάθειά του να χαμογελάσει. Θα έρθεις κι εσύ μαζί μας, Κόκορα. Πρότεινε ο Θα περάσουμε μια ξέχαστη βδομάδα. Χωρίς άλογα ή υπηρετές. Μόνο δύο σκυλιά για τον καθένα. Θα ζούμε από το κυνήγι και θα γυρίσουμε στην πατρίδα ντυμμένη με λεοντές. Σαν τον Ηρακλή. Θα καλέσουμε επίσης τον αγαπημένο μας φίλο Πολύνικο. Κόκορας, κοίταξε το Δινέκης να έχει... Να κάνει με τρελό. Έπειτα ένα λοξοχμό γελοχαράχτηκε στα χείλη του. Το ζήτημα το εκτοποιήθηκε λοιπόν, Η μου, τ' άλλο φθηνόπορο. Στην επόμενη κόρφη, η ομάδα ακολούθησε τον καταράχτη. Το νερό έκανε πολύ θόρυβο, έτσι δεν προσέχαμε πολύ. Ξάφνα από το πουθενά, ακούστηκαν φωνές. Όλοι πάγωσαν. Ο κόκορας που πήγαινε μπροστά, ζάρωσε. Η ομάδα σχημάτιζε μια μακριά γραμμή, χειρότερη παράταξη για να πολεμήσει κανείς. «Περσικά μιλάνε», ψιθύρισε ο Αλέξανδρος, τεντώνοντας τα αυτιά τα εκεί που ακούστηκε ο θόρυβος. Ξαφνικά οι φωνές σταμάτησαν. Μας είχαν ακούσει. Είδα τον αυτοχειρά, δύο βήματα από κάτω μου, να γυρίζει σιωπηλός προς τον ώμο του και να βγάζει δύο βελόνες με από τη φαρέτρα του. Ο δυναίκης, ο Αλέξανδρος και ο Κόκορας άρπαξαν τα κόντια τους. Ο Σφαιρέας ετοίμασε ένα τσεκούρι. «Για χαρά, γαμιόλιδες, εσείς είστε ο σκυρίτης κυνηγόσκυλο». Βγήκε από τα σκοτεινά με ένα σπαθί στον χέρι και ένα μαχαίρι το άλλο. «Μα τους θεούς, μας κόψω χωλιάσατε. Ήταν η ομάδα του Πολυνικού που είχε σταματήσει για να φάει μια μπουκιά ξερό ψωμί. «Τι έχουμε εδώ». «Γεύμα στην εξοχή, ο δυναίκες πήγε κοντά τους. Όλοι χτυπήσαμε φιλικά, στον ώμο τους συνδρόφους μας, ανακουφισμένοι. Ο Πολύνικος είπε ότι... Ο άλλος δρόμος που είχε πάρει η ομάδα, το κάτω μονοπάτι, είχε αποδειχτεί γρήγορο και εύκολο. Βρίσκονταν σε εκείνο το ξέφωτο εδώ και ένα τέταρτο. «Έλα εδώ», ο Ιπέας έκανε νόημα στον αφέντη μου. «Γιαβέσ' αυτό». Ολόκληρη η ομάδα ακολούθησε. Στην απέναντι όχθη του κατεράκτη δεκαπόδια πάνω στην πλαγιά υπήρχε ένα μονοπάτι αρκετά φαρδύ, από που μπορούσαν να περάσουν δυο άνδρες μαζί. Ακόμα και μέσα στο βαθύ σκοτάδι της χαράδρας μπορούσες να δεις την ανασκαμμένη γη. Είναι το ορεινό μονοπάτι, αυτό που έχουν πάρει αφάνατοι. Τι άλλο μπορεί να είναι. Ο διευναίκης γονάτης είναι να πιάσει το χώμα. Είχε πρόσφατες πατημασιές. Θα είχαν περάσει πριν δυο ώρες το πολύ. Ψηλά στην πλαγιά μπορούσες να δεις τα σημάδια που είχαν αφήσει εις όλες των δέκα χιλιάδων καθώς καρφάλωναν στο λόφο και τις γλιστριές στην κατηφοριά από το βάρος του περάσματός τους. Ο διενέκης πρόσταξε έναν από τους άνδρες του Πολυνικού, τον Τελαμώνα τον Πυγμάχο, να ξαναπάρει το μονοπάτι που είχε ακολουθήσει η ομάδα του για να πάει τα νέα στο Λεωνίδα. Ο άνδρας μουγκρης απογοητευμένο εσύ είσαι ο ταχύτερος που ξέρει το μονοπάτι. Άρα εσύ πρέπει να πας. Ο Πιγμαχός έφυγε σαν αστραπή. Άλλος ένας από την ομάδα του Πολύνικου απουσίαζε. Πού είναι ο Δωριέας? Κάτω στο μονοπάτι. Παίρνει έναν υπνάκο. Μετέπο λίγο. Ο υπέας του, η αδελφή του, η Αλθέα ήταν γυναίκα του Πολύνικου. Φάνηκε να άρχετα από κάτω. Ήταν γυμνός. Τι έγινε ο σκύλος σου. Τον πήραξε ο Νίκο. Ο φιλαράκο ζάρρωσε και έγινε σαν βελανίδι. Ο Ιπέας χαμογέλασε και άρπαξε το μανδύα του από το δέντρο που κρεμόταν. Ανέφερε ότι το μονοπάτι τελειώνει δύο στάδια παρακάτω. Εκεί είχε κοπεί ολόκληρο δάσος. σως εκείνο το απόγευμα, αμέσως μόλις έμαθαν οι πέρσες για το μονοπάτι. Σίγουρα οι αθάνατοι είχαν παραταχθεί εκεί, στο πρόσφατα καθαρισμένο έδαφος πριν ξεκινήσουν. Τι υπάρχει εκεί τώρα. Το υπηκό. «Τρεις, μπορεί και τέσσερις σύλλες». «Ήταν η Θεσσαλή», ανέφερε ο Ιππέας. «Έλληνες που η χώρα τους είχε προσχωρήσει στον εχθρό». «Ροχαλίζουν σαν χωρικοί». «Οι ομίχλοι είναι πυκνοί, όλες οι μύτες είναι χωμένες στους μανδύες». «Και τον φλουρών ακόμα». «Μπορούμε να κάνουμε το γύρο». Ο Δωριές κουνίσε κατεφατικά το κεφάλι. «Είναι όλο πέφκα. Ένα χαλί από μαλακές πε Μπορείς να το περάσεις τρέχοντας του σκοτωμού και να μην κάνεις καθόλου θόρυβο. Ο Δινέκης έδειξε το ξέφορτο που βρίσκονται τώρα οι ομάδες. Αυτό θα είναι το σημείο συναντησής μας. Εδώ θα συγκεντρωθούμε μετά. Θα μας πάρετε εσύ πίσω, Δωρία, ή κάποιος από την ομάδα σας από τον δρόμο που ήρθατε. Το σύντομο δρόμο. Ο Δινέκης ανέθεσε στον κόκορα να ενημερώσει και τις δύο ομάδες έξω από το στρατόπεδο του εχθρού σε περίπτωση που του κάτι στο δρόμο. Μοιραστήκαμε το υπόλοιπο κρασί. Το ασκή, έτσι όπως πήγαινε από τον ένα στον άλλο, έτυχε να περάσει απ' το χέρι του Πολυνικού, στου κόκορα. Ο Ήλωτάς διάλεξε εκείνη την ιδιαίτερη στιγμή λίγο πριν τη δράση. «Πες μου την αλήθεια. Θα σκότωνε το γιο μου εκείνη την νύχτα με την κρυπτεία. Θα τον σκοτώσω σίγουρα, αν μας τα σκατώσεις απόψε», απάντησε ο δρομέας. «Τότε θα περιμένω, με μεγαλύτερη ακόμα ανυπομονησία το θάνατό σου. Υπότιτλοι Είχε έρθει στιγμή να αποχωριστούν το σφαιρέα. Είχε συμφωνήσει να οδηγήσει την ομάδα μέχρι εδώ. Προς μεγάλη τους έκπληξη είδαν ότι ο παράνομος φαινόταν διχασμένος. « Κοιτάξτε», είπε διστακτικά. « Θέλω να μείνω μαζί σας. Είστε καλοί άνθρωποι. Σας θαυμάζω. Αλλά δεν θα το κάνω με την ψυχή μου αν δεν με ανταμείψετε. Ολη ομάδα γέλασε. Μην έχεις τύψεις, παράνομε, παρατήρησε ο Διενέκεις. «Θέλεις ανταμοιβή», απολύνει ο Σάρπαξη τα αποκρυφά του. «Θα σου φυλάξω αυτό». Μόνος Φερέας δε γέλασε. «Ένά ε, θυμάσαι». Μουρμούρισε μάλλον στον εαυτό του παρά στους άλλους. Και ενώ συνέχισε να βρίζει πήρε τη θέση του στην ένα λίγο πρόσωπη φάλαγγα. Θα έμενε. Το πόσπασμα Δεν θα χωριζόταν από εδώ και μπρο. Θα προχωρούσαν ένα πέντε. Η μία ομάδα πίσω από την άλλη για να ο βοηθ Πήγε με τον Πολύνικο στη θέση του Τελαμόνα Οι ομάδες πέρασαν χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τους Θεσσαλούς που προχάλιζαν του καλού καιρού. Η παρουσία του ελληνικού ήπικου ήταν μεγάλη τύχη. Η επιστροφή τους αν γύριζαν ποτέ, θα ήταν σίγουρα άτακτη. Δεν ήταν μικρή υπόθεση να έχουν ένα σημάδι ορατόμες στο σκοτάδι, όπως αυτό το πελεκειμένο δάσος. Θα μπορούσαν να ελευθερώσουν τα άλογα των Θεσσαλών και να δημιουργήσουν σύγχυση και αν η ομάδα αναγκαζότανε να φύγει κυνηγημένοι μέσα από το στρατοπεδό τους τα λόγια που θα ντάλασαν μεταξύ τους, δεν θα τους πρόδιδαν ανάμεσα στους ελληνόφωνους Θεσσαλούς.